Λόγος 20. Περί δηλίας. Δια την άνανδρον δειλίαν. Όποιο εργάζεται την αρετή σε κοινόβιο ή σε συνοδεία, δεν είναι συνηθισμένο να πολεμείτε από τη δηλία. Εκείνος όμως που βρίσκεται σε ησυχαστικότερους τόπους, ασαγωνίζεται μήπως και τον κυριεύσει το γέννημα της κοινοδοξία και η θυγατέρα της απιστίας δηλαδή η δειλία. Δεύτερον, διλία είναι νηπιακή συμπεριφορά μιας ψυχής που γέρασε στην κοινοδοξία. Η είναι απομάκρυση της πίστεως, με την ιδέα ότι αναμένονται απροσδόκητα κακά. Τρίτον, ο φόβος είναι κίνδυνος που προμελετάτε, Διαφορετικά, ο φόβος είναι μια έντρομη καρδιακή αίσθηση που συγκλονίζεται και αγωνιά από την αναμονία προβλέπτων συμφορών. Ο φόβος είναι μια στέρηση της εσωτερικής πληροφορίας. Η υπερήφανη ψυχή είναι δούλη της δηλία, έχοντας πεποίθηση στον εαυτό της και όχι στο Θεό φοβάται τους κρότου των κτισμάτων και τις κιές. Τέταρτον, όσοι πενθούν και όσοι καταπονούνται χωρίς να υπολογίζουν κόπους και πόνου, δεν αποκτούν δειλία. Πολλές φορές όσοι υποκύπτουν στη δειλία, χάνουν το μυαλό τους. Και είναι φυσικό αυτό, διότι είναι δίκαιος εκείνος που εγκαταλείπει τους υπερηφάνου ώστε και οι υπόλοιποι να μάθουμε να μην υψηλοφρονούμε. Πέμπτον. Όλοι όσοι φοβούνται είναι κενόδοξοι. Αλλά όλοι όσοι δεν φοβούνται δεν σημαίνει ότι είναι ταπεινόφρονες. Αυτού οι λιστές και οι τυμβορύχοι δεν υποκείπτουν εύκολα στη διλία. Έκτον. Σε όποιους τόπους συνηθίζεις να φοβάσαι, μην στάσεις να πηγαίνεις, όταν ακόμη δεν έχει ξημερώσει. Αν δείξεις κάποια χαλαρότητα στο σημείο αυτό, τότε θα γεράσει μαζί σου το νηπιακό και αξιογέλαστο τούτο πάθος. Ενώ βαδίζεις προς τα εκεί, δηλαδή στους τόπους που φοβάσαι, οπλίζουμε την προσευχή. Μόλις φτάσεις αυτού του τόπους, ύψωσε τα χέρια σου, με το όνομα του Ιησού μάστησε του εχθρούς Διότι δεν υπάρχει Ούτε στον ουρανό Ούτε στη γη Ισχυρότερο όπλο Αφού απαλλαγείς Από την αρρώστια αυτή Ασυμνήσεις το λυτρωτή σου Διότι Αν τον ευγνωμονεί Θα σε σκεπάζει παντοτινά Εύδομον Ποτέ δεν μπορείς διαμιάς να γεμίσεις την κοιλιά Παρόμοια βέβαια δεν μπορείς διαμιάς να νικήσεις τη δηλία Όταν έχουμε πολύ πένθος θα υποχωρήσει πιο γρήγορα Όταν όμως αυτό μας λείπει θα παραμένουμε συνεχώς δηλεί «Έφριξαν μου τρίχες και σάρκες» είπε ο Ελιφάς στον Ιώβ τέταρτο κεφάλαιο περιγράφοντας την πανουργία τούτου του δαίμονος, του δαίμονος της δηλίας. Ωγδον Άλλοτε δίλιασε πρώτα η ψυχή και άλλοτε το σώμα και εν συνεχεία μεταβίβασε το ένα στο άλλο το πάθος. Αν συμβεί να φοβηθεί το σώμα, χωρίς όμως να εισδύσει ο άκερος φόβος στην ψυχή, βρισκόμαστε πλησίον στη θεραπεία. Όταν δε όλα τα δυσάρεστα και προσδόκητα τα δεχόμεθα πρόθυμα με συντριμμένη καρδιά, τότε ελευθερωθήκαμε πραγματικά από τη δηλεία. τόν δεν ενισχύει τους δαίμονας εναντίον μας το σκότος και η ερημιά των τόπων, αλλά η ακαρπία της ψυχής μας. Μερικές φορές όμως πρόκειται για οικονομική πέδευση εκ μέρου του Θεού. Δέκατον, εκείνος που έγινε δούλος του Κυρίου θα φοβηθεί μόνο το δικό του δεσπότη. Και εκείνος που δεν φοβάται ακόμη αυτόν με Α κεφαλαίο φοβάται πολλές φορές τη σκιά του. Ενδέκατον, όταν πλησιάσει αοράτος ένα πονηρό πνεύμα φοβάται το σώμα. Όταν όμως πλησιάσει κάποιος άγγελος αγάλεται η ψυχή των ταπεινών. Γι' αυτό, μόλις από την έργεια αυτή αντιληφθούμε την παρουσία Του, ας τρέξουμε γρήγορα στην προσευχή, διότι ήλθε να προσευχηθεί μαζί μας ο αγαθός μας φύλακας. Όποιος ενίκησε τη διλία, είναι φανερό ότι ανέθεσε στο Θεό και τη ζωή και την ψυχή Του.